Έλα, Απόστολε, το λέει. Έλα. Δεν μου λε καλά, τι έχετε πάθει, ρε, Έχετε τρελαθεί, δεν θυμάστε καθόλου. Μια χαρά περνάει ο κόσμο. Τι μαλακή, ρεσί, λέω στα Ικούρα. Σίγουρα τα χρήματα στο πορτοφόλι σα θα είναι λιγότερα το επόμενο διάστημα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Μια χαρά περνάει ο κόσμο. Δεν, δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Εν μεταξύ και με τον τραγασάκι, είδε σε ζύκανα μνημόνιο. Νομίζω ότι υπάρχει και το κακό προηγούμενο τη ηρωική διαπραγμάτευση, η οποία κόστησε ένα τέτοιο μνημόνιο. Κόστησε ένα ακόμη μνημόνιο, είπατε. Δεν κόστησε. Δεν συμφωνώ ακόμα με αυτό, αν με επιτρέπετε. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάσαι τι, Δημοψήφι. Κι εγώ δεν θυμάμαι. Τώρα εντάξει, κάτι τελειώματο. Τώρα που δεν μετράει. Μπράβο, ούτε το δημοψήφισμα. Μια χαρά τα πήγανε. Γιατί παραπονιόμαστε, λοιπόν, τι έχει πάλι ο Δημίο. Για να ένα σερβι, Να πούμε. Δεν θυμάται καλά. Δεν τα είπε καλά. Έλα ρε, Αποστολή. Έλα. Τι κάνει όμορφε. Καλά. Αδερφέ, μέχρι τώρα έλεγα ότι είμαστε το Ιράν τη Ευρώπη. Βλέπω τώρα στο Ιράν για την 22χρονη τη γυναίκα που σκοτώσανε στο ξύλο εκεί η θρησκευτόμπαθοι. Και λέω ότι ρε, το βλέπω που εξτεγείρεται ο κόσμο και είναι μπουρκε, βγαίνουν άντρε μαζί κλπ. Και, και λέω ότι θα μα πάρουν τον τίτλο οι π... Δεν θα λεγόμαστε πια το Ιράν τη Ευρώπη, θα είμαστε μια κατηγορία μόνοι μα. Μέχρι προχθέ λέγαμε, ακούγαμε τον τράγο που έλεγε ότι και αυτέ που βιάστηκαν λίγο πολύ τα θέλανε και τα πάθανε. Δεν κάθεται και μια Έγινε και να βγάζει χωρίζοντα θέλει, την τώρα. Ναι, οι τράγγε αυτό λένε βασικά. Ναι, αυτή είναι βασικά η ορολογία. Καλά, όπω έλεγε ο Ραφαϊλίδη, όταν γενικά το λέετε βασίτατε. Όπω σα πω δεν λέγεται και μα τη σκοτώσουν, λέγεται την έτροριο κόσμο τη. Αυτό ακριβώ, Άρα, οι ξένοι μα παίρνουν τον τίτλο. Εγώ μέχρι τώρα έλεγα είμαστε το ερευνη τη Ευρώπη, τώρα τι θάνατε τη Ευρώπη. Κανοτάλλο φοβόμαστε μην έρθουν σε ξένο και μα αλλιώσουν τον πολιτισμό. Ποιο είναι πολιτισμό μερικά κομμήρα. Τέλο πάντα. Όχι, ένα κάτι καλά. Σε πήρα ποχτέ και σου είπα για το γραφειοκρατικό, όλε δεν κατάλαβα. Αφού σε κάθε πρόγραμμα αναφέρεται πολλέ φορέ και στα τηλέφωνα και όλα. Α είναι. Κατάλαβε ποιο είναι. Ο, ο, ο σούπερ γραφειοκρατικό. Κατάλαβα, δεν όλοι λοιπόν και ε, έχω κάνει μια διαπίστωση. Από κλείνεται ένα αριστερό που είναι όχι συμμετοποιημένο απόλυτα, αλλά πέρα και να βρίζει έτσι. Δεν βρίζουν οι αριστεροί. οι ορίτρινα αριστεί. Οι αριστεί είναι αγώνε και εντοκομεταρισμένα επιχειρήματα. Καλά Αποστολή. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε μάτια. Ποια γλώσσα. Ε, κάποιοι έχουν γλώσσα σε παραπανήσιο μέγεθο, τα λέγαμε. Που κάνουν anyway, λειτουργήμα βέβαια, δημοσιογραφικό. Που εξυπηρετεί την κυβέρνηση, ]Dr. αλλά <Moscow> έχουν. Οκ. Okay. Μάτια δεν έχουν όλοι. Μπορεί. Έχουμε, όλοι. Εντάξει, μερικοί δεν τη βλέπουν και δεν τη. Οκ. Αλλά αυτοί που είμαστε ενεργοί κτλ. είμαστε με δύο μάτια. Έχουμε μάτια. Μάλιστα. Για ακούμε. Εμεί οι δύο, α πούμε, εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου, α πούμε, συμμορίτη, ρε παιδί μου κτλ. Βρωμιάρι. Όπω είσαι και εσύ, βρωμιάρι, συμμορίτη κτλ. Εμεί αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Αυτό που σου λέγω στο τηλέφωνο τώρα, αυτά που λέτε εσείς. Δημιουργούν τσουρέκια, α, το έχεις καταλάβει. Ε? Τσουρέκια, λέω, τσουρέκια. τσουρέκια. ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Τα βλέπουμε μόνο εμείς ή τα βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Α, δεν ξέρω. Γιατί φτάμε στο ερώτημα αν έχουν όλοι μάτια. Ναι, δεν έχουν όλοι μάτια. Ε, τώρα εκεί που ξέρει έχουν όλοι μάτια. <laughs> <laughs> λοιπόν μεγάλα, λοιπόν. Άκου. Υπάρχει επιλεκτική μνήμη. Υπάρχει αυτό το οποίο επιλέγουμε εμείς, να θυμόμαστε, α πούμε, ρε παιδί μου. Ε, δεν είναι πράγματα. Δεν <laughs> να δούμε την αλήθεια. <laughs> αλλά όταν θα πάμε στο Market. Όταν θα έρθει ο λογαριασμό στη όταν θα έρθει το παιδί να το πάει για σχολείο και τέτοια. Εκεί δεν θα νιώσουμε όλοι το ίδιο. Όλοι θα έχουμε μεγάλο λογαριασμό. Όλοι θα πάμε στο σούπερ μάρκετ 200-300 ευρώ πάνω. Όλοι θα θέλουμε να πάρουμε στο παιδί μα τα ρούχα του και τα τέτοια για το σχολείο. Να φάει. Έχουμε όλοι. Όλοι δεν έχουμε. Μητσοτάκι έχουμε, πώς. βέβαια έχουμε όλοι. Πόσο να μα δώσει κι αυτό. Μητσοτάκι είναι όπω μου πει άλλο. Σήμερα ωραία μου τα έχει φτιάξει ο μητσοτάκι σήμερα, μου λέει και μου γάλε στο μάχη και φύγα πάλι αυτό το καφέ. Πάρτο. Δεν έχει χαριστηθεί καφέ για καθένα πρώτα τώρα. μαλαρά μου! Αγάπη μου! Τ' αγαπώ! Την μου! Λοιπόν, έχω μία πρόταση για την ενέργεια και για το Υπουργείο που παίρνει τηλέφωνα. Για πες Αφού λείπαμε να στερώνουμε με το χέρι. Όμω το χέρι δεν έχει υψηλέ θερμοκρασίε. Μπορεί να πάμε αυτή την πρέσβη, να βάζουμε κάρβουνο μέσα. Τόσο κάρβουνο καίμε κι εμεί. Λοιπόν, τώρα. Ο ελληνικό λαό είναι γνωστό ότι είναι. Μαλάκα. Όπω τώρα και βάλαμε Η ύβρι δεν είναι πολιτική, δεν το είπαμε να τα έχουμε πει αυτά. Οπότε, όπω την παίζουμε. Όπω την παίζουμε. Την παίζουμε. Που κάνουμε, μαλάκι Σε παρακαλώ, κάποιοι δεν το κάνουν αυτό. Ωραί, δεν ωραί, κάνουν ωραί. αυτή την πράξη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που γαμπάτουν. Τι να κάνουμε, εμεί είμαστε στην προπόνηση μόνοι Όχι, δεν ο, λέω ο, αυτό. Υπάρχουν και για σέξουαλση πολιτεία. Σωστό, ναι. ναι. Ο απνανισμό είναι υγεία γνωστό. Καθυνό, όχι, νό, και η... αυτοί που δεν ασχολούνται με αυτό. Δεν Η κινητική ενέργεια δίνει τριβή. Η τριβή παράγει θερμότητα. Οπότε, έχουμε θερμική ενέργεια, επειδή οποία είναι εγκλωβισμένη στην παλάμη. Έτσι, όπω το. Αμύσμο, Δεν έχει παίξει. Λοιπόν, τα λίγο το ύπασμα, γίνεται αλφαβιά. Καταπληκτικό. Εγώ θα σα τα λέω όλα αυτά. Ααααα. Καλά, επίση, όσοι έχουν πάει και φαντάρι γενικώ. Καλά, εμεί έχουμε κάνει ασβέστομα φουλ. Θα ξέρουν πώ ιδερώνει στο στρατό. Ε, βέβαια, Αλφάδι, αλφάδι όλα. Αλφάδι, δηλαδή το τραβά από τη μια πλευρά του κάγκριλου στην άλλη. Πέρα δόθε όταν είναι ψηλονοτισμένο. Και έμεινε. Και ισιώνει. Έλα ρε! Έλα. Πάνω που θα έπαιρνα να τον βρήσω στο τίμιο, το διόρθωσε, το είπε πολύ σωστά. Για αυτή την καριόλα την Φλανδέζα, εμένα δεν με νοιάζει ότι είναι από ζευγάρι λεσβιών, Μαγιά τη, γουσάρο που ακούει metal και πηγαίνει στι ναυλίε και που κουφτώνεται με τον καθένα. Αυτό που με ενόχλησε σε αυτή την καριόλα είναι ότι θα βάλει τη χώρα τη στον ΝΑΤΟ χωρί να ρωτήσει κανέναν, χωρί να ρωτήσει τον λαό τη, ότι έχει συμμαχήσει υπέρ των ζει και ότι έδωσε, άκου να δει ωραία καριόλα, έδωσε του Τούρκου. Του κομμουνιστές και του Κούρδου που είχαν ζητήσει πολιτικό άσυλο από τον Ερντογάν, του πακέταρε και του έστειλε στον Ερντογάν για να πει ο Ερντογάν τον ναι στην ένταξη τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Αυτό να το βλέπουν όλε αυτέ οι μαλακισμένε, οι τitoonιδε και οι μισανδρέ φεμινίστριε οι οποίε θεωρούν ότι η είναι γυναίκα και ο λιμενεργά τη Ατολίδερπουλ είναι άντρα με κουλτούρα βιασμού. Και να του πω κάτι, και ο Αλιέντε και άντρα με γραβάτα ήταν και ο Τσέκεβαρα άντρα ήταν και ο Βαλιτιό τη Δεν έχει ρεζόα, σημασία Είναι ο άλλος άντρας η γυναίκα ε, Ομοφιλόφιλος η στρέιτ Λευκός η μαύρος Ρόπιτο θυμήθηκα Ένας μαλάκας μαύρος Ο Λούκα Μόουρα Είπε ότι ο κομμουνισμός είναι σαν το πασισμό Και ότι ο Λούλα είναι ότι χειρότερο Και σειρίζει το τον Μπολσονάρο Μαύρος, μαύρος Να κοιτάμε στο τι πιστεύει ο καθένας Γιατί και ο καντονά είναι Από στο ναι, ναι. Άκουσα πώ με αντιμετώπιση αυτό στην επανάλησου όλη εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Ακουσε. είναι λε. Πρέπει να το κάθε άτομο να αξιολογεί τι να του πει. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Σε έβαλα λε το ίδιο βαρέλι με όλου. Και τώρα πω εδώ η λίγη να βγουμε και δεν πέρα. Έβαλα ε, με του ηλικίου, πρόκειται άλλο βαρέλι. Και με βάλει κανένα στο ίδιο καλά είσαι. ίδιο καζάνι. Είναι. Σε ποιο καζάνι να σε βάλω σένα. Εφώ δεν έχουμε γνωστή προσωπικά, φάκαμε φάκατα και δεν ξέρει πιο είμαι. Όπα, καλησπέρα. Θυμάμαι εγώ Πλάτη έλα, έλα, δεν είσαι πλάτη τείχο. Τέτοια δεν... δεν είναι για μένα αυτά. Τους άλλους έχει περιθώρια να τα κάνει τους άλλους αυτά. Εσύ, τέτοια δεν τα σύγκωρω. Τι... Άρα, δεν γίνεται τσαμπουκά, δεν το καταλάβω την αρχή. Δεν τα σηκώνει. Λοιπόν, εγώ τέτοιο είμαι. Λοιπόν, θα πρέπει εγώ δεν πήγαινε να έρχεται όσο ο βλάκα. Οπα. Και τσαμπουκά και μου τι λε. Θα γίνουμε ο κόσο. Αποστέλει. Εγώ είχα στην Σε έπιτα. Υψηλών, εδώ είσαι χαμηλό να μα, κοστίπα μα. Έβρισε. Κατέβησε χαμηλάρε! Σου αξίζει τι λέω. Ρε, Είσαι ένα άτομο που δεν στέξει να μπορεί να ξαναλογεί και να λε τον καθένα αυτό που τέτοια. Λε να έκανα λάθο, θα επαναξιολογήσω, θα δούμε. Εντάξει, όχι καλό μείωση. Ευχαριστώ πολύ. Τέλο. Είδε απλά από τα Έλα, για. Ναι. Τι είπε τώρα την γραφειά λέξη. Α, εσύ είσαι πάλι. Ναι. Τσαμπουκά, συνεχίζεται. Νομίζω σε είπαν, θυμάμαι καλά, κοτάρα. Δεν τρέπεσε λίγο. Έτσι, λίγο να σε εντριγκάρω, ήθελα να Δεν τρέβεσαι λίγο. Ναι. Πρέπει να σεβαστώ τα χρόνια σου που είσαι κολόγρια. Πε είναι κολόγρια, μαλάκια. Ωπα. Είδε που δεν μιλάω ωραία. <laughs> Συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά μου μου και αυτό το πράγμα. Και ποτέ δεν έχω πει αυτό. Ήδε, με καταλαβαίνει κι εμένα. Θέλω μια παραγγελιά για την παρασκευή. Από going through το δεν με ενδιαφέρει. Άσε το, η πρώτη στροφή, αλλά η ουσία είναι το ρεφρέν. Και είναι αφιερωμένο και στα δύο κομματόστιλα Και στην Ουδού και στα αφιεριζοτρόλ. Το είπαμε, το κάναμε. Τους ανθρώπου νοιάζομαι πάνω απ' όλα. Σας, σας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Με αγαπάσει, με μισή, με Μιαζόμαστε για όλου και κυρίω για του πιο αδύναμου. Ήταν ένας γάτος, μαύρος πονηρός. Κάθε που Η μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά Και ένα κόκκινο παπιον φορούσε στην ουρά Σε παρακαλώ παραγγελιά την Παρασκευή Τον τουο του Καρβέλα Ξυπνήστε ήρθανε Ξυπνήστε αυτόσανε Ξυπνήστε να γίνει τώρα Γι' αυτό και πρέπει να δράσουμε τώρα Ένα ντου και καταλάβαμε την εξουσία. του να μην μείνει τίποτα, τίποτα. τα γαμπεις όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζήτουσε τα κορίτσια δίθερια σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ειδικά. Γάτο, αποστολή μου. Έλα. Έλα φυλάκια. Για δε. Έκλεισα. Τι φυλάκια, φυλάκια είναι στο τέλο. <ΣΣ> <ΣΣ> Θέλω την Παρασκευή. <ΣΣ> κάτι έτσι περνάει. από ναι, εδώ. Μας διάλογο. <ΣΣ> έχει κομμένη <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <πέτα> νερό. <ΣΣ> Όχι νερό, οικονομία. <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> κάτι άλλο. Ναι, Όχι, βγάλω από την Μην και ρεύμα και θα κάνει <Σ> <Σ> <Σ> Περί. βάλε μου βρε τη μαγούλα λίγο να γελάσουμε την Παρασκευή Εσύ γελάς και χωρίς τη μαγούλα σου, βάλε τη μαγούλα για να γελάσει. Μόνο που σ' γελάω, ευχαριστώ ακόγελαι Καλό τι να μάλλον. βάλω, εντάξει έλα, θα πω ένα ετοιμόγενη μαγούλα και κλείσαμε Ωρα βάλε μου τη μαγούλα να τα πούσουν ναι Εδώ πέρα στο... στη Μαγούλα είναι προ το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο ναι. και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργού να τελειώσουν. Ε, προχτές του έσπασε και ένα αγωγό. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένο για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μα ευαισθητοποιεί εμά. Τρέχουν νερά, ε! Μα γι' αυτό πήρα. Είμαι γείτονα απέναντι τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγκαρίσετε με αυτά να κάνετε κάτι. Δεν πάει χαμένο τόσο νερό! Ε, καλό, δεν είναι εγώ, όχι κουβά. Είναι που είναι πολλά τα νερά. έχει σπάσει αγωγό! Επήγαινε μελεκάν, τι να πω. Καλά, μαλακά είσαι. Καλά τώρα, τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώ είναι. Στράτο, Τζόρτζογλου. Θα σε γάξω. Έλα. Δεν Λοιπόν, ένα είναι υπεύθυνο ντό μου. Το νερό να μαζέψει. Μα, Άντελε, έχει μέλλον σου, Μα όπω είπα στην αρχή. Έτσι ονειρό τα κορίτσια και γίνονταν καπνό. Με το σι카ροτερό τίτα, Άκραχα μυασταλιά, γεμίσαν τα ίδρυματα με βασταρτά Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει και δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Είχε, δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν Μισο... οι κάμερε εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μα. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα, προ το θεάσιο του δρόμο Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μα, καθυστερούν κιόλα. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και Έχουν σπάσει τα νερά τη Μαγούλα, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετιμόγενη μάγκουλα Τι ετοιμόγενη βρε μαλαίκα Εσύ είσαι πάλι Ποιος είναι Δε σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά Τα μαζεύουμε εδώ στο καν... σ*** Ρεδε, ρε, α... Τόσες προτάσεις κάνουν Καλύτερα ρε, δε... Μου καλύς πλά, καλύς έχουμε πρόβλημα ρε, πέρα Δε θα πάει σταγόνα νερό χαμένη Τα λέει ο Σκάι Άρε γα... να... Πολύωτο χτύπουμε για το Τσρονιά το μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά σα κόψαν στην ελληνοφέντη γιατί η λοφένα είναι τη λοπτική κόπηκε. Δεν σα κο... κόψαν μάλλον, δεν κόκκιμα ο μόνη τη για τα νούμερα που λένε. Τώρα θα σα κόβουν όμω γιατί κάτι σχέδιο ετοιμάζεται παλιοφέ του ελπίζουμε. Οπότε πλέον κόκει και νωρίτερα. Η ελληνοφρέγκ. Έστω και εκλογέ έχουμε, γιατί να έχουμε ελληνοφένεια στην τηλεόραση πριν τι εκλογέ. Χρειά... Δεν χρειάζεται γιατί πονούσατε. Ακριβώ, πλέον έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι κόβουν εκπομπέ πριν καν εμφανιστούν, έτσι φοβείτε. Δεν μην αγώνε. Είναι σε πρώτη ενόήσει με τα κανάλια. Ξέρουν τα πρόγραμμα, δεν νομίζει. Έτσι και σαστώ. <Το> Νομίζω τώρα ας... έκλεισε το ο Μηταράκι. Ο... Και να σου πω, κανόνε σε κάποια στιγμή στοιχείο, τόσε φορέ το έχουμε πει. Βεβαίω, με την πρώτη ευχερία είναι πανέμορφο ησυχία. <Τέλος> Τον τέλος έχουν κλείσει από η Μάιο. Επειδή ακριβώ υπάρχει αυτό το πράγμα, θέλω να σε εφερώσω πρώτα για σένα, το μαύρο γάτο, εκεί που λέει το κάθε τσουμό δεν έχει βάλει σμάδη, πώ το λέει και όπου αποξοτε το θυμάδο. Το κάθε δουλειό. Μπράβο έχουν βάλει τώρα και πάει ο μαύρο γάλα και την πατάει. Θα την πατήσει τη φίλ μου, οπότε πρόσεχε βάλ το φίλο του παρικούρι δυνατά. Οι άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουν με ζημιά Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια Ρε να κάνουν κίνημα το γάτου ή καρπί Και ό,τι γλυκά ροκάνησαν σ' αφούσκα να χαθεί Θα σας γνάρουμε Έτσι αφού σκεφτήκαν έβρήκαν το πιο σωστό Το γάτο να τσοκώσουν μέσα μου τον αρχικό Γιατί αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι πολιτική αλητεία Υχήχε η Πορσεγιάννη, το χάφιε το τσουρμό Αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κρώμο Και έβαλε τον Πούτιν να βρίζει τον πρωθυπουργό της Ελλάδα. Αχ καημένη με μεγατώ Την έχεις πια βαμμένη Του έθνου στα λαγωνικά Τι μέχουμε στη μενη. Καλησπέρα apostolic. Καλησπέρα. Μια παραγγελία θέλω για την παρασκευή. Έντασε. Θέλω ε, από την παλάτα του Κυρμέτιου στο τέλο στην εκτέλεση του Ξελούρι την πρωτότυπη. Κάποια στιγμή ξεκινάει η ακαπέλα να λέει το Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Θέλω να βάλει από εκεί απόσπασμα από την ομιλία του Συμφωνιού από τη μεγάλη απεργία τη ελληνική χαλιβουργία και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτό ο στίχο, αποσπάσματα από τι απεργίε του τελευταίου καιρού, όπω τα, τα πετρέλαια Καβάλα, τα λιπάσματα Καβάλα, την Κόσκο, την Ήφου και κλείνοντα, απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμου Θεσσαλονίκη στην πορεία τη ΔΕΦ με του στίχους του φόντι του Ακουλέ. Μην καρδεράτε να λυγίσουμε ούτε μια στιγμή. Και να το αφιερώσω σε όλου αυτού που σε αυτό το χειμώνο όσο δύσκολα και να είναι, θα πρέπει να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν τη ζωή του. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, οι Γάλλοι μπορείτε. Δε Άλλο ήλιο έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη Είμαστε εδώ προκειμένου να ακυρώσουμε στην πράξη Τις παράνομες και εκδικητικές σε μας Ομαδικές απολύσεις που προσπαθεί να επιβάλει Ο κύριος Λαυρετιάδης Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει Αυτοί που δεν κάνανε τίποτα για το θάνατο του Δημήτρη Τώρα έχουν κινήσει και, και οργανό για να χτυπήσουν οι εργάτες Και πώ θα τσχωνάει η απεργία και ο των εργαζομένων. Έχει πλασικό κίνημα, αλλά ο έχει βγει. Χαιρετίζουμε του χιλιάδε απεργού, συναδέλφου τη Ιφούρτ, που γονατίσαμε μια πολυεθνική εταιρεία. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Η αταληξία έσπασε με την αφασιστική πάλι των εργαζομένων στο λιμάνι. Και με τη μαζικοποίηση σωματείου, αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα πόστα, κατάργηση των κόντρα βαρτιών. και η Επιτροπή Υγεινής και ασφάλεια Είναι μια πρώτη νίκη που όλοι οι στο λιμάνι θα την κατοχυρώσουμε στην πράξη. Τα ιάλλια έχουν κινήσει Έχει πλασικό κινήσει Άλλος ήλιος έχει δει σαν άλλη φάλασσα, Στο ξεκαθαρίζουμε από αυτό εδώ το βήμα με μια αράδα στίχους Μην καρτεράτε να λυγίσουμε Μήτε για μια στιγμή Άιντε θύμα άιδε, ψώνιο. Πάιντε εσύ <Σιδεσίβολονιό> Μη τόσο στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι, έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Θα τα πούμε Δετάρτη, αλλά πριν η Δετάρτη θέλω για την άλλη Παρασκευή. Επειδή ρε φίλε φύλλε υπάρχουν και δύο-τρει ακροατέ, αλλά οι δύο να πούμε είναι οι καλύτεροι. Ο ένα έφυγε, ο Ζακυνθινό. Θέλω να μου βάλει ένα ποτ πουρί από τον Ζακυνθινό και από την μπάμπο. Και θα ήθελα και εγώ όταν φτάσω στα χρόνια του να έχω τη διάβια του Ζακυνθινού και τον αυτοσαρκασμό τη μπάμπο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Κάθε φορά που τη λακώ μου δίνει δύναμη, φίλε, να συνεχίσω. Φιλιά στα κολομέρια, αν μπορείς φτιάχτω. Ζακυμφινός, Ο... παρόν Όταν πουλα με συντηρείται κάθε μεσημέρι Σας παρακολουθώ Και του κεράτα το μυαλό μου είναι ξεφτέρι Μάχημος, μ' αρέσεις Λοιπόν, όσο για την μάμπο Μ' αρέσει το χαμόγελό της Κι όπως το λέω έγινε Το πιάσανε φαλάνι Μπαύρο, νομίζει με φίλου πώ θα κάνει. Αποστολή! Μπάμπο! Η μπάμπο Μία-μία τη περνά τι πίστε. Μπράβο, λέω, πάντα τέτοια! Ζωή να έχει. <ΣΣΣ> μπάμπο, επειδή <ΣΣΣ> τα έχω χάσει με τα χρόνια, πόσο χρόνο είσαι, Ελλήνε! Στρογγυλό! Άκαλε, νόμιζα πιο σημαντικό. Εντάξει, εντάξει, την έχει τη Βασίλισσα. Είναι. Τώρα κλαίει και οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπω του κρύου δίκαστε μπορέσει να του πάρει. Ακλή, καλή μου άνθρωπη. Εγώ δεν είμαι γάτο. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο με στήματα γεμάτο. Κοιτάζω το συμφέρον. Ανάβασα φίμεριδα και στο στρατόι πυρετις άγια τη μαμά όποια τριγα, μα κοιμημένοι πους με τον στίσανε στον ύχω, τα μάτια κάπως πέξανε στις τουβειάς τον ύχω. Να ρωτήσω κάτι. Τι. Ρε μ***α <Τι> κομπλεξικές. Σου είχα πει να βάλεις λίγο τάσο μπουγά το Χασίση ή ο Θεός. Έχεις πρόβλημα με τον άνθρωπο. Γιατί δεν το βάλα. Όχι έβαλε τη... Τη... τη Χάιδο, τη Μαριό, όπως είναι. Πολύ καλή κι αυτή. Αλλά ο άνθρωπος στην εισαγωγή δεν μπαίνεται. Βάζε να ακούσει ο Καλαμούκης μας και ξυπνίτσι. Μας έχει γαμ*** με εκείνο το Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε Έλα, <Τι> Στην εκκλησία. Να φύνεται λέει κάθε πρωί Αγιασμό Το θυμιάτο Ρε Μίτσο, θυμιάτο πέσαμε Το θυμιάτο να καίει Ωραία! Και μπανίζω κοζάρι, να δεις Χασίσει ο Θεός Ο πάθος ο είναι, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά Και έκανε την πλάση Βλέπω, ναι. Κύκλους. και το δώσε στον άνθρωπο. Αλλά μη μου. Ο μπάφο είναι καλό πράγμα. Και αυτό να μα Η μαστούρα στην εξουσία. Αν μια κόρη έχετε, <ΣΣΣΣΣ> κρατήστε την αθώα. Τούριο <ΣΣΣ> γάτο μα μυρθεί. Μα θα έρθουν άλλα αν κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε